Στοίχη 21-28, Θεραπεία της Θηγατρός της Χανανέας 21 Και αφού ευγήκεν από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη τύρου και Σιδόνος 22 Και η μια γυναίκα Χανανέα που ευγήκεν από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν «Ελέησον με, Κύριε, ένδοξε ἀπόγονη του Δαβίδ, η θηγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά». 23. Αυτός όμως δεν απεκρίθη σε αυτήν ούτε λέξη. Και αφού επλησίασαν οι μαθητέ του τον παρεκάλουν λέγοντες Κάμε τη αυτό που ζητεί για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τα σφονά τη θα μαζευτεί λαό 24. Αυτός όμως απεκρίθη και είπε: Δεν απεστάλλει από τον πατέρα μου παρά δια τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλινικού γένου. 25. Αλλά αυτή Αφού ήρθε πλησίον, έπεσε με βλάβη νεσοσπόδας του κυρίου και έλεγε «Κύριε, βοήθαμε στην δυστυχία μου». 26. Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια». 27. Αυτή δε είπε «Ναι κύριε, δέχομαι ότι με σκυλάκι» διότι για τα σπιτίσια σκυλάκια τρώγουν από τα ψύχουλα, που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των. 28. 28. Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και τη είπεν, «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνησαι όπως θέλεις». Και πράγματι από την ώραν ακριβώς εκείνη η ατρεύτητη κατέρα της.